Στήχη 32-39, ο πολλαπλασιασμός των 7 άρτων. 32. Ο δε Ιησούς επροσκάλεσε τους μαθητάς του και τους είπεν «Αισθάνομαι βαθίαν συμπάθιαν για το πλήθος του λαού, διότι είναι τώρα τρεις ημέρες αφού του μένουν πλησίον μου και δεν έχουν τι να φάγουν. Και δεν θέλω να τους εξαποστήλω εις τα μέρη τους νηστικούς, μήπως αποκάμουν εις δρόμων». 33. Και λέγουν εις αυτόν οι του από πού να προμηθευθώμενε εδώ εις την ερημιά τόσων πολλού άρτους ώστε να χορτάσομεν τόσο πλήθο λαού. 34. Και λέγει σε αυτού ο Ιησούς Πόσου άρτους έχετε. Αυτοί δε είπαν. Επτά άρτους και ο λίγα ψαράκια. 35. Και παρήγγειλε ο Ιησού ει τα πλήθη του λαού να καθίσουν ει την γην. 36. Και αφού επήρεε στα σχήρα του του και τα ψάρια Ευχαρίστησε τον πατέρα του που δίδει και πολλαπλασιάζει αυτός όλα τα αγαθά και έκοψε τους άρτους και τα ψάρια και έδωκε στου μαθητά του οι δε μαθητέ του έδωκανε στα πλήθη του λαού. 37. Κι έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν το περίσευμα των κομματιών επτά μεγάλα κοφίνια γεμάτα. 38. Εκείνοι δε που έφαγαν Ήσαν τέσσερι χιλιάδες άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται στον αριθμόν αυτών γυναίκες και παιδιά. 39. Και αφού διέλυσε τα πλήθη του λαού, εμβήκεν στο το πλοίο και ήρθεν στα σύνορα της Μαγδαλά.